Πέμπτη βράδυ σήμερα, μια ώρα πριν από τα μεσάνυχτα και απόψε έχουμε γιορτή, περιμένουμε καλεσμένους. Όλα έτοιμα στη μεγάλη σάλα. Οι μπρούντζινες λάμπες αναμένε, το μακρύ τραπέζι στρωμένο από μερακλίδες περιμένει. Όλες στην εντέλεια Ο αλλιώς τσεύρες που στόλιζε το Σεντούκι από τα λίγα πράγματα που ήρθαν απ' την πατρίδα, διπλώθηκε με προσεκτικές κινήσεις σχεδόν ευλαβικές για να μην χαλάσει. Το βαρύ καπάκι σηκώνεται τρίζοντας και ανοίγει την είσοδο για τη μεγάλη σάλα. Αρχίζουν να βγαίνουν ένας ένας. Γυναίκες ντυμμένες στα λευκά, άλλες με πουλές που αστράφουν στα μάνικα γυλαίκα τους, άλλες με μεταξωτές κάλτσες, τακούνια, βραχιόλια και πασουμάκια. Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοντά, πρόσωπα πικάντικα. Και άντρες, άντρες με σιδερωμένα που κάμισα, άλλοι πάλι πιο λαϊκοί, πιο μάγκες Επτά γύρες στο ζωνάρι, κομπολό, ζάρια Κάποιοι μαζί με τα παιχνίδια τους στα όργανα κρατάν στη ζούλα και λουλάδες Υπότιτλοι φωνές που καιρό να αγκαλιάζονται, φιλούνται. Γεια σου το μπουλι το σου. Γεια σου. και σένα το βιολάκι σου? <Τι> Έλα, Μάρκο, Μαρικά πάρε τα ζήλια σου κοκόνα μου Γεια σου νταλγκά μου Ρόζα τι όμορφιές είναι αυτές Αστράφτες διαμάντη σουλτάνα μου Πιάσε ένα ουζονούρο Σιγά σιγά μη βιάζεσαι. Ε. Κάνε στην άκρη να περάσει πρώτα η Εγγελίτσα, η παπάζωγλου Άιλα σώματα με ψυχή μάγουλα κόκκινα Μάτι κοφτερό που σφάζει Κρασί στα ποτήρια στα λαρίγκια με μεράκι και καϊμός. Ένας μερακλής πιάνει το βιολί του δίπλα ξετυλίγει το σαντούρι του Ένας άλλος σκουρτίζει το παγλαμά Ούτια αρμόνικες πιάνουν στα χέρια τους Τα κορίτσια κρυφογελάνε και σηκώνονται Ο μπάτης παραδίπλα τζουραδιάζει στη γωνία. Θα το κάψουνε το πελεκούδι. Κόψε, η βραδιά είναι δικιά τους Έλα φύγαμε Καλησπέρα σα, καλησπέρα σε όλους Πριν πιαστούμε στην παραζάλι της Βεγκέρας που ετοίμασα Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τον Χόρχε και τον Μιχάλη τον Κλάνθη Ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση, πολύ ζεστή συζήτηση Δεν ξέρω, αφοσιώθηκα και μπορώ να πω ότι με χαλάρωσε και λιγάκι από το άγχος της εκπομπής που συνήθως έχω εγώ ο Μιχάλης Οκλάνθης, ο νικητή του τρίτου διαγωνισμού που είχαμε εδώ στο Music Heaven με το τραγούδι λεωλόγια, ένα καταπληκτικό τραγούδι γι' αυτό άλλωστε είχε και την πορεία που είχε Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι στο Μιχάλη, στη Σοφία και στην Εροφίλη Ήταν πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, μας άρεσε από μιας αρχή που το ακούσαμε και εξελίχθηκε έτσι όπω έπρεπε να εξελιχθεί, δηλαδή ήταν προδιαγεγραμμένο. Η πορεία του δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Όταν κάτι είναι καλό, είναι καλό. Λοιπόν, τελείω διαφορετικό το δικό μα ε, κλίμα εδώ πέρα. Ε. Ε, ήταν μια εκπομπή την οποία πάντοτε ήθελα να κάνω. Πάντοτε την είχα στο μυαλό μου. Έτσι, βέβαια, έχω κάνει κανένα δυο έκτακτε. Αλλά ε, τώρα αλλιώ είναι να έχει μια τακτική και σταθερή εκπομπή σε μια στάνταρ ώρα. Να την ετοιμάζει λιγάκι, να την ψάχνει. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι την έψαξα και την εντελώ ιδιαίτερα αυτή. Έβαλα κάποια τραγούδια που αρέσουν σε μένα. Δεν την έκανα έτσι θεματική, ούτε για βιογραφίε ούτε τίποτε. Διάλεξα κάποια που αρέσουν σε μένα και θέλω να ξεκινήσω. Με το πρώτο τραγούδι είναι ένα από τα πιο παλιά που τουλάχιστον εγώ βρήκα να κυκλοφορούν. Αυτό που είναι του 1908 και υπάρχουν και κάτι άλλα λίγο νωρίτερα του 1906 είναι το γνωστό Θα σπάσω κούπες με τη Σμυρνέκη εστουδιαντίνα με τελείως όμως διαφορετικό στίχο από άλλες εκτελέσεις μεταγενέστερες που έχουμε υπόψη μας και που έχουν γίνει έτσι, που τέλος πάντων έχουμε ακούσει όλοι οι εστουδιαντίνες ήταν μικρά μουσικά σχήματα έτσι, ορχήστρες οι οποίες αλλάζαν και όλα ήταν δύο-τρεις μουσικοί, οργανοπαίκτες ή τραγουδιστές Εμφανίστηκαν στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη Πολύ πριν από το 1922 Και η πρώτη εστουδιαντίνα Δημιουργήθηκε στη Σμύρνη Το 1898 ε, Και λεγό... ήταν τα πολιτάκια έτσι. Δύο νεαροί Ο Βασίλης Σιδέρης Και ο Αριστίδης Περιστέρης Την είχαν κάνει Και αργότερα αυτοί οι ίδιοι Τη μετονόμασαν σε Σμύρνα και εστουδιαντίνα Πολλά είπα όμω. Ε. Θέλω να αφήσω το χρόνο στα τραγούδια record. Υπογράφηση του 1908 χορτάσανε τα φτάκια σας Χρατς Το λέω για τον ηχολήπτη μας εδώ Το <laughs> redaction. Να το πάρεις και να το διορθώσεις noise. Αν και εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να το πειράξει καθόλου Λοιπόν να χαιρετήσω λιγάκι Εδώ και είστε πάρα πολύ βλέπω Το σάκι, Τον Ανώνυμο Το φίλο μου τον Παναγιώτη <laughs> Τον Κωνσταντόπουλο την Ερατούλα, τον Αντώνη τον Κουκάτη, τη Χρυσάνα, τη Φούσκα, τη Σαπνόφουσκα, την ε, Σοφία, την Αλκιόνη, τη Σίλια, το Χόρχε, το Συμπέθερο, το Χρήστο, το Μουστάκα, το Νόιζ που ανέφερα και πιο μπροστά, το Παναγιώτη τον Τρελάκια, το Μπανζού, την Έφη, το Τσιπουράκι, για σου Εφούλα, το Σάββα τον Σβέν, ε, το φίλο μου το Χρήστο, τον Αυθεντικό που ξέρω ότι ακούει, και όσα άλλα παιδιά από την παρέα των να ακούν από το facebook, το οποίο δεν βλέπω ονόματα αλλά βλέπω ε, ανώνυμους ακροατές Λοιπόν, το επόμενο επίσης ε, από αυτά που ήταν από τα πρώτα που μπορώ να πω ακούσματα που είχα από παιδί πάντα θυμάμαι αυτό το τραγούδι να τραγουδιέται μέσα στο σπίτι μου Τραγούδια, οι ομολογίες με Ο Κώστας Νούρος το είπε εδώ πέρα ε, Με πάρα πολλές παραλλαγές Πολλές εκτελέσεις Οι οποίες γίναν άμεσα στο 28 και το, ε, και το 29 Ενώ το 1928 έτσι Και 1929 ε, Εδώ πέρα το ερμήνευσε ο Κώστας Ο Νούρος έχει, Το έχει πει και ο Βαγγέλης ο Σοφρονίου Ο Καρύπης, ο δαλκάς Πολλοί το είπαν Απ' τα αγαπημένα τραγούδια που κυκλοφορούσε στο σπίτι μου ε, Πολύ αγαπημένο και τώρα πάμε στην απόγνωση. Το τραγούδι αυτό μόνο απόγνωση βγάζει. Ε, απόγνωση όταν λέω ενώ το πόνο με του αυτού που αγαπάει που τρελένεται ξέρω εγώ. Γιατί υπήρχε και στο ρεμπέτικο τέτοιο πράγμα έτσι. Δεν ήταν τα ρεμπέτικα μόνο ε, ουσίε και τέλο πάντων. Πώ να το πω τώρα, τα underground τη εποχή είχε και κλεπτισμένε καταστάσει. Ο Γιώργος Κάβουρας είναι στο θα χαθώ Μικρή Μου. Είναι σύνθεση του Σκαρβέλη. Ορχήστρα, δύο μπουζούκια, κιθάρα, μπαγλαμά, κλαρίνο. Μιλάμε για ένα αριστουργηματικό τραγούδι. Και βεβαίω εδώ μιλάμε για Σκαρβέλη, έτσι, και για Κάβουρα τώρα. Τι θα μπορούσε να είναι, κάτι λιγότερο. Να πότε δε σ' αντιχίζω Να σου πω γλυκιά παρηγοριά μου Πας πονά για σένα η καρδιά μου Να σου πω γλυκιά παρηγοριά μου Πας πονά για σένα η καρδιά μου και ο κάβουρα. Περιμένω να δω αντιδράσει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να σα αρέσουν ή όχι. Γι' αυτό θέλω να βλέπω λίγο να γράφετε και κάτι. Πάντω, ε, κάθε Πέμπτη θα τάχετε. για Γι' αυτό φροντίστε να τα ψάξετε λίγο, να τα προσεγγίσετε λίγο έτσι με αγάπη. Και στα θα σα αρέσουν μετά. Θα δείτε. Α, κάποτε γίνονται και κάποιε συνεργασίε. Ανάμεσα σε μεγαθύρια Οι οποίες προφανώς λόγω του όγου ή λόγω εγώ του, του εκτοπίσματος που έχουν ε, Δεν προχωράνε μετά Σταματάνε στο ένα και μοναδικό Μάρκος Βεμβακάρη Στην πρώτη και μοναδική συνεργασία με τη Ρόζα Εσκενάζη Χρόνια στο περέα Μαγγίτης και αλανιάρης. Πρόκειται για αυτοβιογραφικό τραγούδι του, το οποίο έχει ηχογραφηθεί μετά τον πόλεμο. Είναι αργότερα, είναι το 1946. Παρόλα αυτά το κλίμα, το ύφος και γενικότερα όλο το στυλ έτσι δίνει την εντύπωση ότι είναι προγενέστερο. Δηλαδή του 30 εκεί πέρα τις εποχής που ηχογραφούσαν τότε όλοι τα τραγούδια τους. Πάντως είναι η πρώτη και μοναδική συνεργασία τους, έτσι, Μάρκος Μομβακάρης με Ρόζα Σκενάζη. Ε, στην άλλη πλευρά του δίσκου είναι επίσης το τραγούδι «Καλόγερος», το οποίο ερμηνεύουν πάλι οι ίδιοι. Η ασκενάζει με τη ρίδα αμπαντζή ήταν τα δύο αντίπαλα δέκ. τα δυο αντιπαλα έτσι? συνεχώ στα μαχέρια. Ε, παρόλα αυτά, σε ένα τραγούδι του Σταύρου Πανταλίδι, το οποίο μάλιστα έχει και σεξουαλικό υπονομενο. Ε, υπάρχει μια συνύπαρξη αυτών των δύο, τραγουδάνε μαζί. Η... Ρόζα σαν πιο τσαχπίνα κάνει το ρόλο της πελάτης, της γυναίκες, γιατί το τραγούδι λέγεται ο Μιλονά, μάλιστα ο νέος Μιλονά ονομάστηκε για να ξεχωρίζει από ένα προηγούμενο που ήταν που έχει ερμηνευτεί από άλλους η δε Ρίτα Αμπαντζή σαν πιο μαγκιόρα κάνει το ρόλο του Μιλονά Προσέξτε λιγάκι τα λόγια, είναι έχει όντως έτσι έξαπαλώνων ε, ε, ήχων έχει σεξουαλικό υπονοούμενο. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη συνεργασία ανάμεσα σε Ρόζα και Ρήτα Και τον Παναγιώτη, το φίλο μου που ρώτησα, ο οποίος είναι και η βιβλιοθήκη μου, μαζί με τον Χρήστο, αυτό οι δύο είναι οι βιβλιοθήκη μου, ε, μου είπαν ότι θα το ψάξουν και θα μου απαντήσουν. Θα σα ενημερώσω. Oh, my God. Γεια σου παπά ζωγλουφάν νέψει το Μιλωνά τελικά έτσι και το μίλει λοιπός χάρισμά σου κιόλα. όλα. <laughs> με τον Αντώνη Δαλκά, παραδοσιακό τραγούδι, ε? με την ε, απαράμιλλη ερμηνεία του. Αντώνης Διαμαντίδη, Δαλκάς, λόγω του Δαλκά που προκαλούσε η φωνή του πήρε και το προσωνύμιο. Ε, ηχογράφηση του 1936, αφιερωμένος στην ε, Νέα. Που κερνάει μπήρες εκεί σε ένα σπίτι έχω μάθει Και στην Goldie που μου άφησε και ένα μήνυμα Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω από εδώ πέρα Λόγω απειρίας της παραγωγού Φοβάμαι να τα πειράζω αυτά τα πραγματάκια Σας βλέπω όμως και σας διαβάζω όλους μη στον άνθρωπο Λουλά μου μαριμούλα στο διογκάνα νελέ νελέ τα Πάει κανένα κακή, ποτέ ποτέ ποτέ ποτέ ποτέ ποτέ ποτέ ποτέ ποτέ το Αυτόν το βλαμή μ' αγαπάς, Λουλά μου, χορουλά μου, τώρα πέρσου να Λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε Μια Βορέ, δύο πιστολιές θα λάβει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πάρ' πάγια να κακεί, πούνε, πούνε, πούνε, πούνε, σωμαρικά κι Σαράκια, διγανίδι, το εγώ το θα με παντρεύω. Αι, δε, ο Το, τ, kakki un σε μεγάλα κέφια βλέπει την ερμηνεύτρια εκεί τη Μαρίκα Καναροπούλου, 20χρονό εκείνη τότε, να λέει το τραγούδι του, τη δική του τη σύνθεση, έναν ωραίο ζεϊμπέκικο χορό, βάλε με στην αγκαλιά σου. Και εκεί που φωνάζουν ένας τον άλλο, γεια σου, τάδε κλπ, όργανο παίχτη και τέτοια, προφανώ από τα κέφια του, ε, λέει η Καναροπούλου, ξέρω βάλε με στην αγκαλιά σου, και παντάει ο Βαγγέλη ο παπάζουκλα από παιδί μου η καλύτερη ερμηνεία μάλλον αυτού του τραγουδιού η ορχήστρα απογειώνεται η ερμηνεύτρια ακολουθεί αυτά είναι σημειώσεις που έχω δει να γράφουν σε σχόλια κάτω από το τραγούδι αυτό στο youtube που είναι ανεβασμένο οπότε πάμε για εμείς μαζί τους Στράτο των Παγιουμτζή Τι να πούμε τώρα Τι να πω εγώ γι' αυτό Ο Τσιτσάνης τον έλεγε Καρούζο της Ελλάδος Λέγανε ότι στο λαιμό του Στο λαρίγκι του έχει Όχι αειδόνι, φωλιέ από αϊδόνια. Θεωρείται Από τι πολύ ωραίες Από τις πολύ δυνατές ε, φωνές Που έχουν περάσει από το ρεμπέτικο τραγούδι ε, Εδώ πέρα θα τον ακούσουμε Στο μηνόρι της ταβέρνα. Είναι ένας μπέκικος του Παναγιώτη Τούντα και τραγουδάει ο Στράτος μαζί με την Νότα Καλέλη. Η ηχογράφηση είναι του 39. Η ορχήστρα είναι με δυο μπουζούκια, από τα οποία το ένα είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης. Έχει κιθάρα και μπαγλαμά. Μοιάζει πολύ με το μινόρε του Τεκέ, του Χαλκιά. Ε, είχε πάει στην Αμερική. Με πάρα πολύ κόπο Γιατί προσπαθούσε να πάει ο Παγιουμτζής εκεί Και δεν μπορούσε Γιατί το 1937 το είχε πάει εξορία Για ουσίες τότε Για χασίσια και τέτοια Και δεν μπορούσε να βγάλει διαβατήριο Τελικά κατόρθωσε να βγάλει Τον Οκτώβριο του 1971 ε, Διαβατήριο Πήγε στην Αμερική Και τον επόμενο μήνα Πέθανε πάνω στο πάλκο Τώρα Όσο για το τι βγάζανε και πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκείνης του καιρού, παρόλο που είχε πάει και στην Αμερική, και υποτίθεται θα κάποια χρήματα εκεί πέρα, οι συνάδελφοί του έκαναν έρανο για να το μεταφέρουν τη σωρό του στην Ελλάδα και τα έξοδα της κηδείας τα πλήρωσε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Το μινώριο της ταβέρνας. το χατίρι μιας μικρής Πώς σας φάνηκε ο στράτος Περιμένω να δω να γράφετε Δεν ξέρω Ίσως επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ Θα ήθελα να ξέρω και τη δική σας τη γνώμη Το επόμενο είναι Πέντε μάγκια στον Περέα Είναι ηχογράφηση σε γραμμόφωνο Τραγουδάει ο Ερμηνεύει μάλλον ε? Ο Αντώνης Καλιβόπουλος Και είναι σύνθεση του Γιωβάν τσαού. Ο Γιωβάν Τσαούς Πήρε το προσονήμιο αυτό γιατί είχε υπηρετήσει στην, στον τουρκικό στρατό. Ήταν ελοχίας Από εκεί και το Τσαούσι, τσαού του είχε μείνει. Ε, ήταν καταπληκτικό μουσικός και έχει, είχε παίξει μέχρι και στην αυλή του σουλτάνου του. Πώ τον λέγανε, Αυδούλ ναι, του Χαμίτ. Ήταν από τους μουσικούς οι οποίοι όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Ε, αυτό δεν, ναι, γι' αυτό εδώ πέρα. Ε, όταν, ήρθαν, όταν ήρθε στην Ελλάδα, δεν ασχολήθηκε με το τραγούδι επαγγελματικά, ήταν ράφτη. Ε, Επίση δεν ήθελε να του λογοκρίνουν τα τραγούδια του, γι' αυτό αρνήθηκε. Ε, ηχογράφησε μόνο 12 τραγούδια. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα προφανώς και αν υπάρχουν ή θα τα πήρανε κάποια ή άλλοι, θα τα καρπόθηκαν ή όπως γινόταν σε εκείνες τις εποχές κάτι, κάτι παρόμοιο θα συνέβη. Πάμε να ακούσουμε τους Πέντε μάγκε στον Μπερέα είναι από τα πολύ γνωστά τραγούδια αυτά από τα ρεμπέτικα. Και καθέναν η γλυαράτο με την the okay. game Πεπεινη δε κι και πλεσα κινες, πανεκι το, παμε το. Του τέχει, δε κυδεύει, δε ατρεμίδαλό. Ήθελα να πω προηγουμένως και το ξέχασα παρόλο που κρατάω σημειώσει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε αυτά δεν μπορείτε να θυμάμαι όλα απ' έξω ε? Μην κάνω τώρα και την, <laughs> και την πολύ <laughs> η στο θέμα ε... Ήθελα λοιπόν να πω ότι ο Γιωβάν Τσαούς το κανονικό το όνομα ήταν Γιάννης Ειτζηρίδης ε... Ήταν καταπληκτικός μουσικός και είχε κάνει μία πατέντα στο μπουζούκι του είχε βάλει τα στιέρα από κανονάκι πάνω στο μπουζούκι και δεν μπορούσε να το παίξει κανένα άλλο το όργανο το δικό του έτσι μόνο αυτός και ήταν εξαιρετικός μουσικός αλλά είναι ότι το κακό είναι ότι ηχογραφήθηκαν μόνο 12 από τα τραγούδια του γιατί σταμάτησε να ηχογραφεί με τη δικτατορία φυσικά καιρό το διάστημα και άλλοι είχαν σταματήσει έτσι είχε σταματήσει και ο Μπάτης και ο Βαγγέλης ο Παπάζουγλου δεν θέλανε να ακολουθήσουν τότε. να τους λογοκρίνουν τα τραγούδια τους και είχαν αντιρρήσει. Και πολύ καλά κάνανε βέβαια. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι το... που τραγουδάει ο Κώστα Μπέζο. Είναι δικό του και αυτό το έγραψε και το ερμηνεύει και ο ίδιο. Όταν είχε έρθει ο Τέτο Δημητριάδη στην Αθήνα, εκ μέρου τη εταιρεία Victor τη Αμερικάνικη, ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο είχε ηχογραφήσει τότε αυτό. Είναι, λέγεται στην Υπόγα. Και κυκλοφόρησε στην Αμερική. Ηχογραφήθηκε εδώ το 30 στην Αθήνα και κυκλοφόρησε εκεί πέρα. Και είναι ορχήστρα με δύο κιθάρες μόνο. Πει, ρε να πω πίσω στη στρατόνα, παρε σαν μαvare σαν μαγαστή Νιφόγια. Ρε να πω πίσω στη στρατόνα, παρε σαν μαvare σαν μαγαστή Baβi nas με το πούιο καιρίύν μου καιρύν μους στο nas με το κουφιο, μου Κατράκι και κατρακίνησε το βέצי Μαδิญό να μαδิญό να κατράκι το βέצי Μαδิญό να να γυλές μέση Και τώρα ανάγκε το να νάβει, κυρία Κούλα, πρεύω γύρω στα γύρω και τσίγαρε στη Ζούλα. Και τώρα ανάγκε το να νάβει, κυρία Κούλα, πρεύω γύρω και, και, και τσίγαρε στη Μια σούρε, μια σούρε, μια σούρε, μια σούρε, μια σούρε, μια σούρε, μια σούρε, μια σούρε, μια σούρε, μια σούρε, μια Παραβίασα την ώρα με την ευγενική χορηγία της Αλκιόνης, της Γιάννας Η οποία μου είπε μην αγχώνεσαι Βάλε και ώρα δύο τραγούδια ακόμη αν έχεις Λοιπόν, ε, ακολουθεί ο τη, Είναι γνωστό τραγούδι και αυτό, παραδοσιακό της Μύρνης Από τα πιο διάσημα ρεμπέτικα της ανώνυμης δημιουργίας Δεν έχει κάποιον που να το έχει κάνει Παραδοσιακό, από κάπου κατάγεται τώρα, ποιο ξέρει εδώ πέρα έχει ηχογραφηθεί στην Αθήνα το 1931 και θεωρείται ότι είναι και η πιο πλήρης εκτέλεση αυτή. Έχει δισκογραφηθεί σε πολλές εκτελέσεις και με παραλλαγές, με τον Νούρο, με τον Κασιμάτι, με πολλούς. Εδώ μας το λέει ο Δημήτρης Αραπάκης ο οποίος είναι μια πολύ καλή φωνή του ρεμπετοσμυρνέικου τραγουδιού. Σε αρκετούς είναι άγνωστος Αλλά όσους έχουν εντρυφήσει Και το... ψάχνουν το είδος Και τους αρέσει Είναι πολύ αγαπημένος Γιατί έχει πολλές δυνατότητες η φωνή του Και σπάνια γυρίσματα και αντοχές Και ερμηνεύει πολύ ωραία Και αμανέδες Καληνύχτα στα παιδιά που βλέπω να φεύγουν. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα είναι το Μινώρε της αυγή. στην πρώτη του εκτέλεση την Αυθυντική Γι' αυτό θέλω να σας διαβάσω κάτι το οποίο είναι πολύ μικρούλι, είναι από την συλλογή της μιας Ανάσας που γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Χριστοφυλάκης Προσέξτε λιγάκι το Μινόρε της αυγή. κρίγιο. Έχει μια ιδιαίτερη γλώσσα αυτός ε. Κρίγιο. Δουλειές του ποδαριού τον φιλιακό ζόφος Η γρεκιά αλλάζει ρούχο Δεν ακούς πτσάμικα Μη Τα ραδιόφωνα παίζουν αμερικάνικα Καραγκιόζεις καπούτο Μίκι Μάουστορα. τώρα Οι κλίκες διαφεντεύουν και τα σαΐνια Έχει μείνει μόνο ο καρακόστας από του μεγάλους στον έλατο Ομόνια μεριά οι τρικλοποδιαρά τρικλοποδιάρουν τους ένιους Αφοπλισμένοι Απόστολος Χατζηχρίστος Μάρκος Και ο το Ο Παπαϊωάννο Χιμόνας Βαρύς Το κόβο από για το στέκι του Τον ευρίσκω να κάθεται σε ένα σκαμνάκι Ριγέ καφέ σακάκι τριμένο υποκάμισο Χωρίς κραβάτο Δίχως μαγκαλάκι Σιλά το ταβάνι, αράχνη έχει απλώσει τον ιστό τη να πιάσει ζουδάκια. Ο θάνατό σου, η ζωή μου. Δεν βγάζει μιλιά. Κλιστάται τα γιαρακίσια μάτια. Φολούρα. Κατσιφάρα. Το μαυρομούστακο έσβησε. Σκασμένα τα μάγουλα. Χέρια κόκαλα και μπλε φλέβε. Ο καρκίνο τρώει τα σωθικά. Το παράπονο ομιλεί. Κατηραμένη φτώχεια. Του πήγα δύο τραγούδια. Η άμαξα με στη βροχή και το μινόρε της Αυγής Του τάπεξα Του άρεσαν Θα, γραμμο... θα σου γραμμοφωνήσω την άμαξα Και εσύ θα μου δώσεις το μινόρε την άκανα Του τόδοκα Ο Περιστέρης το πέρασε στο όνομά του Και του στίχους του υπέγραψε ο Μήνος Μάτσας Τόπιξε σήμερα το ραδιόφωνο Τα άκουσα για άλλη μια φορά τα ονόματά τους Μου πήραν το καλύτερό μου τραγούδι Έφυγα Όξο τον περίμενε ο Γέρατζης Ο Γέρατζης είναι ο χάρος Μου εφάνει ότι έψελνε Ξύπνα μικρό μου και άκουσε Κάποιο μινόρε της αυγής Για σένα ναι είναι γραμμένο Από το κλάμα κάποια ψυχής Είναι τα τραγούδια που αλλάζαν χέρια εκείνο τον καιρό Και παρουσιάζονται σαν άλλον Άλλοι πεθαίνανε Άλλοι τα παρουσιάζανε για δικά τους. Ah! Γεια σου Θάνο 35 Τα φώτα ε? Τελειώσαμε για σήμερα Ραντεβού την επόμενη πέμπτη Στις 11 το βράδυ Για όσους αρέσουν τα παλιά Μικρασιάτικα Τα σμυρνέικα Τα ρεμπέτικα Τα απαγορευμένα ρεμπέτικα Να ευχαριστήσω όλους όσους ήσασταν εδώ Να πω τα ονόματα από την αρχή Το τρελάκια, την Alkioni, το Χόρχε Το Συμπέθερο, το Νόις Ριντάξιον Τη Σαπουνόφουσκα, το Σάκι, τον Ανώνυμο Το Σάββατ, το Μπανζού Τη Σίλια, την Ιατσάκ, την Κολφίνα Τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντόπουλο Την Ερατό, τον Γουκάτι, το Μουστάκα Τη Σοφία, την Γκόλντι Τον Παπάζο Γλουφάν την Κράκεν που δεν τη χαιρέτησα από την αρχή το Music 7, το Σκόλακα δεν ξέρω παιδιά αν ξεχνάω κανέναν Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ καθώς και τους α, άγνωστους α, ακροατές που δεν βλέπω τα ονόματά τους Ευχαριστώ και την Αλκιόνη για την ώρα που μου παραχώρησε Αν και τώρα βλέπω ότι κάτι συνέβη με τον υπολογιστή της και μάλλον δεν θα κάνει εκπομπή Πολλά φιλιά από μένα μέχρι την επόμενη πέμπτη Απολαύστε το μινόρα του ΤΕΚΕ